Είναι κράτος αυτό, είναι επί Ζιμπάμπουε! Είτε δημοσίση Ζιμπάμπουε! Γιατί ξεκινάμε έτσι, γιατί σήμερα, σύμφωνα με το ΣΑΝ σήμερα, είναι παγκόσμια μέρα Αφρικής. Δεν ξέρω πώ βγαίνουν αυτέ οι μέρε, γιατί σήμερα είναι και άλλε παγκόσμιε μέρε. Συμπίπτουν εορτασμοί γεγονότων και ενιών Θα τα βρούμε στην πορεία. Αλλά είπαμε να ξεκινήσουμε με τη Σάκυρα, που λέει το περίφημο εκεί από, τους, από το παγκόσμιο. Προ, ε, το Μουντιάλ δεν ήταν, στο Γιωχάννη Μπουρκάτου στην Νότια Αφρική. Οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε με αυτό, επειδή ακριβώ είναι Παγκόσμια Μέρα Αφρική. Έχουμε κάποια κοινά, δεν γειτονεύουμε με την Αφρική σε πάρα πολλά θέματα. Είμαστε πολιτεία, χώρα της Αφρικής και μάλιστα της κεντρικής Αφρικής. Η Ελλάδα είναι στην κατάσταση η οποία αποτυπώνεται από τον ευρωπαϊκό ε, χάρτη. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από την Αφρική. Soldier, η Ελλάδα λοιπόν καθιερώνεται πλέον ως μια δυναμική οικονομία, ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στη Δυτική Αφρική. You know it's serious. We're getting closer. This isn't over. Εμείς θέλαμε να ξεκινήσουμε από τις Ιβάβου. on, you feel it, you got it believe it. Εκατομμύρια όρθιοι και περίφανοι Έλληνες με μία φωνή φωνάζουν ένα πράγμα. Η Ουγγαντα είναι μία κοινευλική. Νάτος κιόσσα μάρας και αν το λέω σαμαράς, ξέρει γιατί δεν. λέει τυχαία πράγματα, είναι πρώην και σε αυτά με την πατρίδα, με τις καθαρότητε, με την ελληνικότητα, με την ουγκαντικότητα έχει μια ειδίκευση όπως ακούσαμε ακούσαμε και Τσίπρα, ακούσαμε και Κυριάκο να λέει και την Αφρική, κολλάμε τα ΜΑΜ με την Αφρική πιο πάνω από την Αφρική είναι η Κύπρος πριν φτάσουμε στην Ελλάδα και στρίψουμε και λίγο δεξιά όπως ανεβαίνουμε με το αεροπλάνο η κύπρο λοιπόν Ε, πήγε στην Eurovision, δεν πήγε καλά. Εμεί πήγαμε καλύτερα που δεν φαινόταν το τραγούδι το ελληνικό θα πήγαινε στη δέκατη θέση και η Κύπρο δέκατη επάνω, δεκατέξιτη, τι ακριβώ συνέβη. Όμω δόθηκε εξήγηση για ποιο λόγο η Κύπρος με το τραγούδι El Diablo, ο Διάβολο, πάτωσε, πήγε τόσο χάλια και την εξήγηση την έδωσε ο Μητροπολίτη Μόρφου στο κοινό του. Και για λίγη δόξαν οι πήγε και τραγούδισε και το Διάβολο. Για να χειροκρότημα και λίγη δόξα και λίγο χρήμα. Και τελικά ούτε ούτε πρώτη, ούτε δεύτεροι. Τα κομποσκίνια είκαμα δουλιά. Τα <συγνώ> <όπως> Τα κομποσκίνια <συγνώ> Έχει και άλλες μυστικές <και> έχει και άλλες μάχες, αόρατες, που οι πολλοί δεν τις βλέπουν, αλλά γίνονται. Τα κομποσκοίνια τα φορούσαν οι άνθρωποι εδώ στη γη. Όταν εδώ μιλάει στο κήρυγμά του για τις άλλες δυνάμεις, που είναι αόρατες και δίνουν μάχες, εννοεί το Θεό πάνω. Δηλαδή Σάββατο βράδυ στον παράδεισο βλέπανε Eurovision και βλέπανε το τραγούδι της Κύπρου και κάνανε εκεί τα δικά τους Κομποσκήνια, εμεί εδώ κάτω, ναι, είχαμε όλοι από ένα κομποσκήνι, το ακουμπούσαμε, το χαϊδεύαμε και ευχόμασταν το τραγούδι El Diablo να μην πάει καλά. Αλλά οι άλλοι πάνω εκεί με τι δυνάμει, της αόρατε και τι μάχε που δίνουν, τις επιτυχημένες τι επιτυχημένε από ό,τι φάνηκε, έστειλαν στα Τάρταρα το συγκεκριμένο τραγούδι. Από εδώ και πέρα μόνο χριστιανικά τραγούδια, όποιο θέλει, όποια χριστιανική χώρα θέλει να πάει μπροστά. Το κλείσαμε και αυτό το θέμα, εθνικό θέμα, με την Αφρική τα είπαμε, θα, το τραγούδι θα μα απασχολήσει για αρκετή ώρα ακόμα. Ε, ο Χρυσοχοίδη, Υπουργό Προστασία του Πολίτη και Δημοσία ο κυρίω, έχει μιλήσει σε ανύποπτο χρόνο για τα ψυχομετρικά των αστυνομικών. Δεν έχετε παρά να πάτε αυτή τη στιγμή να δείτε με ποιον τρόπο μετεκπαιδεύονται διαρκώ και οι ειδικοί φοροί και οι αστυνομικοί. Και μάλιστα γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά.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 Να είναι μια αστυνομία δημοκρατική όπως τη θέλουμε όλοι μας. <Ρι> Όλα αυτά από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Παλιότερη δήλωση του εξαμείνου για να κάνουμε εισαγωγή στο θέμα. Διότι βγήκε ο συνδικαλιστής αστυνομικός, ο Μπαλάσκας και το έσπασε όλο αυτό που λέει ο Χρυσοχοίδης σε δίφραγκα. Τώρα ξέρετε, θα προκύψει πάλι, θα ανοίξει πάλι η συζήτηση για το αν αστυνομική... Περνάνε από αξιολόγηση. Περνάνε από αξιολόγηση. Κάθε, Περνάμε. Περνάμε. Έτσι, κάθε πότε πέρα πέρα. Πέρα. Πέρα. όλοι. Κάθε, κάθε χρόνια. πέντε χρόνια. Πολλά με δεν δε είναι, δε κύριε Μπαλάσκα. Πολλά δεν είναι. Όχι, δεν είναι πολλά. Δεν χρειάζονται. Θέλει να γίνει δεκαετία αυτό. Διότι του βλέπει. Είναι υγιέστατοι. Δεν έχουν ανάγκη εξετάσεων. Όλα αυτά τα ψυχομετρικά, τα πολύ σούπερ και προχωρημένα που είπαμε ο είναι περίτα. Η συζήτηση στο Open με τον Μπαλάσκα και εμεί εδώ ω θέμα το, το κάνουμε και έγινε η συζήτηση. Επειδή το πρωί τη Κυριακή στη Ρόδο. Ένας αστυνομικός ε, πήγε στο αστυνομικό τμήμα και έσπασε με βαρογιοπούλα το αμάξι του προϊσταμένου του, του διευθυντή εκεί του τμήματος και μετά μπήκε στο αγροτικό του και άρχισε να κοπανάει με το ένα αυτοκίνητο, το άλλο αυτοκίνητο. Έπεσε συγκροώμενα. Δεν ξέρουμε τι διαφορές μπορεί να έχουν. Είναι Ελληνόπουλα πρώτον, είναι αστυνομικόπουλα δεύτερον. Δεν ξέρω τι μπορεί να παίζει από κάτω. Όμως όλο αυτό προκάλεσε αυτά τα ερωτήματα, ότι Τι έχει πάθει αυτό και πήρε τη βαριοπούλα και έσπαγε τα αυτοκίνητα και μετά μπήκε στα μάξι και έσπαγε πάλι το αυτοκίνητο. By the way, τα μάξι ήταν πολύ καλά και τα δύο. Καλή μεγάλη αξία. Οι μισθοί των αστυνομικών δεν ξέρω αν δικαιολογούν τέτοια αυτοκίνητα, αλλά μπορεί να έχουν και περιουσίε, είναι στην αγρότια και, και, και δεν μα απασχολεί αυτό. Μα απασχολεί ότι ο αστυνομικό πήγε και έκανε όλο αυτό το σοου. Υπάρχει το σχετικό βίντεο, υπάρχουν φωτογραφίε που δείχνουν τι ακριβώ συνέβη στην Ρόδο, και έτσι ρωτήθηκε ο Μπαλάσκας και έτσι εμεί θυμηθήκαμε το Χρυσοχοίδη, και έτσι συνέχισε μετά ο Μπαλάσκας να αντιμετωπίζει τα σοβαρά ψυχιατρικά θέματα τη ανθρωπότητα με όρου καφενείου δεκαετία 60. Θα μου επιτρέψετε σε μια ψυχολογική έρευνα και ψυχιατρική έρευνα στην ελληνική αστυνομία που είχε γίνει παλαιότερα και είχε ανακοινωθεί από τον κεντρικό ψυχολόγο τη ελληνική αστυνομία, τον κύριο Κουφάκι Το Μανόλη. Εάν είναι να φλιπάρει, να σου στρίψει, μπορεί να γίνει και μέσα σε ένα δεκαήμερο, σε πέντε μέρε. Δηλαδή να περάσει το ψυχίατρο και μετά από δύο μήνε ξαφνικά να καταρρεύσει χωρί να υπάρχει κάποιο προηγούμενο. Εάν είναι να φλιπάρει, να σου στρίψει, μπορεί να γίνει και μέσα σε ένα δεκαήμερο. Feed him. This is your να σας πω κάτι, είναι όλα και στα, στα όρια της τύχης, της ευδαιμονίας, δεν ξέρω πώς να το χρησιμοποιήσεις. Από θαύμα ζούμε, ε, τίποτα δεν είναι ο άνθρωπος, αφού όλα είναι στα όρια της τύχης, και καλά της τύχης, της ευδαιμονίας, το αν θα φλιπάρεις και θα σου στρίψει μέσα σε 5 ή 10 μέρες, γενικότερα από θαύμα ζούμε, κατά τύχη, τίποτα δεν είμαστε. Όλα αυτά τα πολύ ωραία που λένε στα καφενεία, τα χρησιμοποιεί ο Μπαλάσκα για πολύ σοβαρέ υποθέσει τη ανθρώπινη ύπαρξη, διάσταση και εξέλιξη. Γιατί αυτά με τον πολιτισμό έρχονται και πιο αναπτύσσονται. Αναπτύσσονται και αυτά. Να μείνουμε στο θετικό του πράγματο, αυτό που είπε ο Χρυσοχοίδη και αυτό που είπε ο Μπαλάσκα, ότι περνάνε όλοι από ψυχομετρικά. Μια απλή απόδειξη είναι ο Ποτσέπης που πέρασε από ψυχομετρικά. Αγάπη μόνο αγαπημένοι μου και αγαπημένε μου κορασίδε. Σήμερα Δευτέρα 19 Δεκάτου 2020 ο viral Μάχη ηγέτη μα Super Podge από Τσέπη Αναστάσιο παρουσιάστηκε επιτυχώ στην Ψυχοτεχνική Επιτροπή τη Ελληνική Αστυνομίας για του Συνολικού Φύνακε 2020 όπου και εξετάστηκε στα ψυχοτεχνικά. Μετά από τρει ώρε περίπου του ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα τα οποία είναι. Χαίρομαι! Περάσαμε! Περάσαμε, φανιστοφέ μου! Σε φανιστοφέ μου για όλα! Κρίθηκα ικατό! Φανιστοφέ μου! Λειτουργούν τα ψυχομετρικά <laughs> κοινό όπως τα λέγουν στο οχοίδη. Άρτια, μοντέρνα, ε, πολύ δύσκολα κριτήρια, δεν ξεφεύγει κανεί. Και όπω λέει και ο Μπαλάσκας μια φορά στα πέντε χρόνια. Γιατί αν έχει μπει τώρα ο Ποτσέπης, δεν χρειάζεται ξανά έλεγχο. Στα πέντε χρόνια ένα τυπικό έλεγχο, διαδικαστικό, έτσι. Φαίνεται ότι πάνε όλα. Πολύ καλά πάει και αυτό το θέμα. Υπάρχει το Γραφείο Προπολογισμού τη Βουλή. Το ξέρουμε όλοι. Είναι ένα γραφείο, έτσι ονομάζεται. Στα ελληνικά είναι μεγάλο ο τίτλο. Το έχουμε μάθει, το μάθαμε κυρίω στα χρόνια τη κρίση, γιατί έβγαζε κάτι οι δικέ του εκτιμήσει, ανεξάρτητε από το Υπουργείο Οικονομικών, από τη Βουλή. Και περιέγραφε την κατάσταση. Σε πολλά έπεφτε μέσα. Το θέμα μα δεν είναι η εγκυρότητα του γραφείου. Το θέμα μα είναι ότι όλο αυτό μπήκε στον τροχό τη τύχη. Είναι αυτό το παιχνίδι που σε ένα πίνακα σχηματίζονται οι λέξει και βρίσκει γράμμα γράμμα. Ε, λοιπόν, στον πίνακα είχε σχηματιστεί σχεδόν όλο. Δηλαδή, ήταν γραφείο, έλειπε ένα γράμμα από εκεί. Τη προϋπολογισμού, η λέξη προπολογισμού είχε σχηματιστεί σχεδόν όλη. Τη αντί για βουλή έλειπε το δεύτερο, ήταν το β, το λάμδα. Ναι, ήταν το β, το λάμδα και λείπανε και το σίγμα στο τέλο και λείπαν τα φωνήεντα. Και ψάχνει τώρα εκεί η ομάδα, δύο κοπέλε, να βρούνε τι ακριβώ είναι αυτό που αρχίζει από β, έχει λάμδα. Ακολουθεί το σίγμα και όλο αυτό έχει ένα γραφείο προϋπολογισμού. Αυτή τη στιγμή έχουν τελειώσει τα σύμφωνα. Ότι υπάρχει είναι φωνήν, το λίνεις και παίρνει 100 ευρώ δωρό από μας. Ναι. Γραφείο προϋπολογισμού του κράτους στη Βούλα. Σε δεύτερη ευκαιρία, οπότε διόρθωσε το λάθος σου και να πω μετά. Ωραία. Γραφεία προπολογισμού του κράτους στη Βούλα. Θα αγοράσω. Ποιο φωνή είναι, θα μας σώσει. Το Okay. Δεν ξέρω αν μας σώζει. Εάν το ξέρεις, λύσε μου το γρίφο για 240 ευρώ. Γραφείο προεπολογισμού του κράτους στα βούλα. Day, way, Γραφείο προεπολογισμού του κράτους στα βούλα. <ΣΥΣ> <ΣΥΣ> Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει για ένα διάστημα τουλάχιστον 10 ετών μια οικουμενική κυβέρνηση. Στα πρότυπα τη Ζιμπάμπουε. Και ο πρόεδρο χτύπησε επειδή σ' αρέσει ο Κύρκο. Ο πρόεδρο είναι φανατικό οπαδό. Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο, αλλά είναι μέλο του κόμματο του βασιλείου Λεβέντη. Εδώ λοιπόν ήταν στη Βουλή, με τελικό σίγμα, ακόμη πιο εύκολο, αλλά δεν το βρίσκαν τα κορίτσια και λέγανε στη Βούλα και στα Βούλα. Ε, το, το διόρθωσε η δεύτερη και ε, ε, ε, τη ζήτησε και γράμμα για να το ταιριάξει νόμιζε ότι είχε ανακαλύψει ποιο ήταν το λάθος και τι θα τους έφαρνε, τι νίκη ο τρίτος που έπαιξε εκεί, το βρήκε τελικά αλλά είναι ωραίο όλο αυτό γιατί είναι βασικές έννοιες και η βασική λογική ότι υπάρχει ένα γραφείο του κράτους Τη Βουλή του Προπολογισμού, το οποίο είναι στη Βούλα και όλο αυτό έχει μπει στον τίτλο. Δηλαδή, ΔΕΗ Καλυθέα, ΔΕΗΚ με ένα κάπα στο τέλο. Γενικώ δεν έχει λογική. Αλλά τι ψάχνουμε τώρα, Λογική δεν υπάρχει σε όλα αυτά. Υπάρχει και το τράκ τη πρώτη εμφάνιση, το τηλεπαιχνίδι και, και, και. Έχουμε τουρισμό, έχει έρθει, έρχεται ανεξέλεγκτο τουρισμό, θα τα μετρήσουμε όλα αυτά κάποια στιγμή. Ευτυχώ που εδώ εμβολιάζονται η Θαγενεί και ο Άδωνη Γεωργιάδη, βλέποντα όλο αυτό, μα καλεί να προσέχουμε. Άρα είναι προφανέ Ότι η Ελλάδα προ, θα πρέπει να προβάλλει τι, αυτό που λέει ο επίσημο χάρτη του ECDC, και τη δομάδα που μα πέρασε. Ελάτε στην Ελλάδα να κολλήσετε κορονοϊό, να κολλήσετε κορονοϊό. Να κολλήσουμε κάνοντα μπανάνα, αυτό είναι το σωστό. Εδώ ο Άδων κρύει κρούει το δικό του κόδωνα, την κουδούνα, για να προφυλαχτούμε και να προσέξουμε. Θα ξαναγυρίσουμε λίγο στην Κύπρο, γιατί είμαστε μεταξύ Αφρική. Η Κύπρος είναι πιο κοντά στην Αφρική, είναι πιο κάτω, περίπου, ναι, και πιο πέρα. Δεν έχει σημασία, όλοι τη ίδια γειτονιά είμαστε, Αφρικανοί με την ευρία έννοια. Σήμερα είναι και η Παγκόσμια Μέρα Αφρική, οπότε είμαστε όλοι. Άφηκαν ή όχι ότι χτε δεν ήμασταν ή ότι αύριο δεν θα ήμασταν. Και εμεί και οι Κύπροι. Ε, μιλάει ο Μητροπολίτη πάλι μόρφου αφού τέλειωσε τα θέματα τη Eurovision. Ήταν πρώτα στο κήρυγμα. Και λογικό γιατί είναι ένα θέμα που καίει. Τον κυπριακό χριστιανικό ελληνισμό. Μετά το πήγε κάπου αλλού. Ήθελε να μιλήσει για τι εκτρώσει. Γενικώ οι θρησκείε μιλάνε πάντα για τι εκτρώσει. Έχουν μια καθυστερημένη άποψη. Αντιμετωπίζουν την γυναίκα όπω την αντιμετωπίζουν. Ότι δεν αφορά την ίδια και το σώμα τη όλο αυτό. Αλλά είναι κάτι που αφορά το Θεό. αυτό που ε, επικοινωνεί με κομποσκοίνια με τους ανθρώπους, αφορά την εκκλησία, τον πιμενάρχη, τον Μητροπολίτη, αλλά όχι δεν αφορά σε καμία περίπτωση την κοπέλα, την γυναίκα. Εκεί λοιπόν ή το ζευγάρι. Εκεί λοιπόν ο Μητροπολίτης έδωσε ένα παράδειγμα πάρα πάρα πολύ ωραίο, βασιζόμενος βέβαια πάντα σε λόγια γερόντων που δεν είναι πια στη ζωή, αλλά ήταν σοφή έτσι κι αλλιώς. Έλεγε ο σύγχρονος Άγιος, Ο Άγιος Παΐσιος για τα παιδιά που, γίνονται, που τους κάνουν οι τους, δυστυχώς, κάτω από πικίλες πονημένες συνθήκες, πολλές φορές και άστορκες, συνθήκες, έκτρωση. Έλεγε, ρε παιδί μου, να τα γεννήσουν και να μου τα φέρουν, να τα βαφτίσω και μετά να τα σκοτώσω. Άκου, τι έλεγε, κούς κυρία γιατρέ. Τι έλεγε ένα Άγιος, να μου τα φέρουν, Να τα βαφτίσω και μετά να τα σκοτώσω εγώ. Τόσο σημαντικό ήταν να βαφτιστούν τα παιδιά. Να μου τα φέρουν, να τα βαφτίσω και μετά να τα σκοτώσω εγώ. Και μετά να τα σκοτώσω εγώ. Και αυτό είναι και το σωστό. Να σκοτωθεί το παιδί. Καμία αντίρρηση. Αλλά να είναι βαφτισμένο. Πρώτα το βαφτίζει, μετά το στραγγαλίζει. Ή το στραγγαλίζει ταυτόχρονα την ώρα που το βαφτίζει, οπότε έχει και μια ειδική άδεια για πάνω στον παράδεισο. Αυτά τα λέει ο Μητροπολίτη και θέλοντα να δείξει ότι μην κάνετε εκτρώσει, σκοτώστε τα μετά. Αφού τα γεννήσετε. του κουβαλάτε 9 μήνε, το γεννάτε, το βαφτίζετε, αμέσω μετά το, το, το, το σφίγγει σφιχτά και τελειώνει από το παιδί. Δεν είναι αυτό. Αμαρτία το σκοτώσει πριν. Αβάφτιστο. Τι πίνουνε στην Κύπρο, δεν έχουμε απάντηση σε αυτό, φανταζόμαστε, κάζουμε. Τον Ιταλό είδαμε, να κάνει κάτι τέτοιο, γίνανε οι λέει στην Ιταλία και βγήκε καθαρός ο νικητή του, άρα πιστεύουμε τι εξετάσεις στην Ιταλία, δεν τρέχει κανένα θέμα. Στην Κύπρο όμως δεν έχουν γίνει εξετάσεις, στο Μητροπολίτη που θα έπρεπε, δεν τον έχουμε δει να κάνει αντίστοιχη κίνηση, αλλά αυτά που λέει είναι καλύτερα από τραγούδι της Eurovision, μια που λέμε Τραγούδι. Στην βγήκε να κυκλοφορήσει ένα βίντεο στη Λάρισα, στο Μαυροβούνι Λάρισας ο Πατριωτικό Σύνδεσμο Λάρισα, Καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Έκανε μια γιορτή εκεί σε κάτι χωράφια, σε κάτι αγρού. Πολύ ωραία, μια τη μέρα, για να τιμήσει την 21η Απριλίου. Κάνανε γιορτή, υπήρχαν και κάμερε. Έχουν στήσει και ένα χορό. Ο πρώτο που χορεύει, γύρω-γύρω σε κάτι δέντρα, έχουν κρεμάσει σημαίες ελληνικέ, το φίνικα, το σήμα τη Χούντας δηλαδή. Ο και οι υπόλοιποι κάτι άντρες εκεί, χορεύουν και τραγουδάνε. Θα ακούσουμε ηχητικό απόσπωσμα. Ο πρώτο που σέρνει το χορό, από τη μια κρατάει τον άλλον. Του υπόλοιπους του χορού, από το ένα χέρι, και από το άλλο έχει σαν εικόνα τη φωτογραφία του Γιώργου Παπαδόπουλου. <Το πεντικές, <Το <λέει> και τα <καηδώνει> Είχε κι άλλο, αλλά είπαμε να μην το κρατήσουμε όλο. Χορέψαν, περάσαν πάρα πολύ καλά. Θάνατοι, βάστα τα κλειδιά. Ωραία, Γιώργη Παπαδόπουλε, το λέει και τα ειδώνη. Έτσι ξεκίνησε το δημοτικό, γιατί γράφαν και τότε τραγούδια, αλλά δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν κατευθείαν. Χούντα, Επανάσταση και τέτοια. Πρέπει ένα ειδώνη. Όλη η παράδοση ξεκινάει με ένα ειδώνη, με ένα πουλί που κάτι ξέρουν, δεν το ξέρουν όλοι οι υπόλοιποι. Το βλέπει το πουλί από πάνω. Και ε, ξέρει τι θα συμβεί Και ξέρει ότι είναι το μέλλον μαύρο και δυσίων Αλλά δεν μιλάει το Αϊδόνι Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν και αυτό το τραγούδι Με το Αϊδόνι Όλα αυτά στην Αφρική Λάρισα, Μαυροβούνι συνέβησαν Στην Ουγκάντα δεν γίνονται τέτοια Φαντάζομαι και από ό,τι ξέρω Θα το μαθαίνουμε μαμά ήταν στη Ζιμπάμπουε που έχουν όλοι μια μανία Οπότε ξεκινήσαμε με Άφρικα Πρέπει να κλείσουμε με Άφρικ per Africa Desde acá hasta este en Zipapoé. Jambo eh jambo eh samina minansa lengwa. Anawa ah ah. Y Η κύρα, λοιπόν, και όλοι οι υπόλοιποι, η Ζιμπάμπουα, η Ζιμπάμπουε σε όλε τι εκδοχέ, η Αφρική να κρατήσουμε αυτό μια από τις, ένα από τα γεγονότα τη μέρα, είναι ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Αφρική. Εδώ είναι Ελληνοφρένια, κάθε μέρα Παγκόσμια Μέρα Αφρική. 2.11.10.80, 8.80, τηλέφωνο επικοινωνία, σα περιμένει μέσα, πολύ μεγάλη χαρά. Ο παδό και μέλο τη γραμματεία του κόμματο Λεβέντη, Δημήτρης Κύρκο, ρυθμίζει τον ήχο. Το mail εδώ του σταθμού, δικό μα αυτή την ώρα, είναι ε, το εξή η διευθυνσή του. Δηλαδή, radio papaki παραπολιτικά.gr Η μέρα έχει άλλη μια υπενθύμηση. Πέρασε ένα χρόνο, πέρυσι τέτοια μέρα, στην Αμερική. Αυτό ο αστυνομικό φαντάζομαι θα έχει περάσει σε τα ψυχομετρικά και οι υπόλοιποι πάτησαν μέχρι θανάτου κάτω τον George Φλόιτ. Το θυμόμαστε όλοι, είναι πολύ φρέσκο το γεγονό. Έχει γίνει και η δίκη. Αυτά τελειώνουν σε τέτοιε χώρε, λίγο πιο γρήγορα από ότι εμεί εδώ. Έχουμε δει όλο το βίντεο και θυμόμαστε όλοι τι εικόνε και την ανάσα του. Επί 8 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα, αυτός ο κάφρος αστυνομικός πατούσε τον Τζορτζ Floyd κάτω, ενώ του είχε βάλει χειροπέδες και ενώ ήταν πεσμένο. Και ενώ φώναζε ο ίδιος και ενώ φώναζαν και οι υπόλοιποι γύρω, άστον δεν μπορεί να αναπνεύσει, αυτό εκεί πατούσε συνέχεια. Οπότε το επόμενο δίλεπτο είναι για αυτή την υπενθύμηση. Και να, τι θέλω τώρα να σας πω Μες τι συνδύες μέσα στην πόλη της Καλκούτας Φράξαν το δρόμο σ' έναν άνθρωπο Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο κι που ευάδιζε. Να το λοιπόν γιατί δεν καταδέγουμε Να υψάσω το κεφάλι στα στροφάδι στα διαστήματα Θα πείτε Τα άστρα είναι μακριά και η γη μας τόσο Ε, το λοιπόν ότι και να είναι τα άστρα εγώ την γλώσσα μου τους βγάζω για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο He is an που helping him up He is an adult playing with him He is an adult helping him up That's sick man One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 Water. Please. Please. Αυτά πριν ένα χρόνο στην Αμερική εδώ είναι η ελληνοφρένια. τα υπόλοιπα στοιχεία, συστάσεις μάλλον στο YouTube θα μας βρείτε στο Ελληνοφρένιο Official από κάτω έχει και chat να κάνετε και να κάνετε εγγραφή στο το επίσημο site ελληνοφρένια.net.gr και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους και στα podcast και στο facebook πρώτο μέρος του λαού, πρώτες διαφημίσεις σε λίγο. Καλημέρα αγαπές Χαίρετε παιδες Αγάπε. Αγάπε. Αγάπε μπορώ... που σας λένε αριγόνες Πού Τίποτα, τσα, ναι. λέγε Λοιπόν, άκου, έχω βαρεθεί, δεν μπορώ άλλο Έχω πέσει σε ψυχασθένεια Με όλα αυτά που γίνονται Δεν υδρώνει το αυτή κανενός Και και και α, Δεν έχει έρθει ναι, γιατί όμως, ποιο θέμα ε, Για όλα Α, για όλα, α, α, κάτι α, γενικό, α, ωραία. Α, ωραία, μ' αρέσει Για όλα Δηλαδή για για πήρες όλα. να πεις ότι δεν υδρώνει το αυτή τους Δεν υδρώ Βλέπει να υδρώνει. Όχι, αλλά δεν θα πρέπει να και τηλέφωνο να το πω. Άμα δεν υδρώνει, δεν υδρώνει. Δεν υδρώνει, όχι. Τίποτα δεν τη δρώνει σε αυτού. Μπάτση Τι γουρούνια δολοφόνη, αυτό. έτσι πάει. Ά, Τίποτα α, δεν α, υδρώνει, μπάτση γουρούνια δολοφόνη. Α, μπράβο, αυτό είσαι. Με την ευκαιρία, είσαι. έτσι, για να θίξουμε και λίγο τα θέματα του εμπρό. Αποστολάκι, καλημέρα, φιλέ. Καλημέρα. Δεν μου αυτά που λέει ο Θήμιο, θα πιστεύει. Λέει διάφορε μαλλιέ. Μπορεί να τα πιστεύει κάποιο. Κι και πολιτισμό εμεί σε μια καφετέρια; και σε Αυτέ τι που τα πώ το λένε, φάρμα, και τι Τι να πω, ρε, μου, δηλαδή, έλεος, ας πούμε, δεν πρώτα, πρώτα, να αυτό το βόθρο, πριν από εσά, που το ράδιο, μίχη, σας χάσω, ας πούμε, και ακούω βοθρο, σένας, όμως, πραγματικά. Δεν υπάρχει σε αυτό το τόπο, γιατί. Ε, γιατί κύριε, δημοκρατία να πει ο καφέας, στη του. δημοκρατία δημοκρατία αυτά που λέει αυτός ο, ο φασίστας ο, Άλλο αυτά που λέει δημοκρατία είναι να μπορεί να τα λέει Τι να λέει Αυτά τις μαλακές μ... του Τα φασιστό τέτοια Αυτά Έλα. έλα. έλα. Αποστόλια τι κάνει. Άντε πάλι με το γραμματέα. Έλα, τι θε, αγάπη μου. Διγραμμα... Είχα τη γραμματέα του. Να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω να μου πει ειλικρινά, το έκανε στο εμβόλιο. Δεν μπορώ να πω ελικρινά. Αλήθεια, προσπαθώ, <coughs> αλλά δεν δύναμαι. Αυτό κι εγώ, αποστόλια μου. Αυτό κι εγώ δεν δύναμαι να το κάνουμε με τίποτα. Όχι, δεν δύναμαι να μιλήσω ειλικρινά. Α, εντάξει, εντάξει, σε έπιασα. Ούτε κι εγώ, αποστόλια μου. Δεν το έχει κάνει. Θε να περάσει να στο κάνω. Έλα, αποστόλια, έλα, έλα, έλα. Εσύ θα έρθει στο χώρο μου. Είπα, το εμβολιαστικό μου κέντρο ε, Ναι, πού είναι Στο Περιστέρι, που το έχεις κάνει εσύ, Στο, παιδί. Παιδί. Στο Περιστέρι ε, Εκεί, θα έρθουμε ένα Περιστέρι ε, εγώ, ε. Και τα Περιστέρια μέσα, τα μπουρνάς για όλα Μέσα <laughs> Έτσι. <Στολή> και τα περιστέλια και, και τα σκοράκια. τα περιστέρια, μάνα μου, όλα, όλα. Όλα, δε Και τη γρήπη των πληνών θα περάσουμε. Κοίτα, δεν θα μείνει αγατσίνο το τίποτα. τίποτα. Αφού το θέλει ο Κούλης, όλα θα γίνουνε. Κουλάκι <ολληλιά> μου, έπιασα. Τι έγινε ο Δημιτράκης εδώ. <καλιά> Καλώς το Δημητράκι. <καλιά> Το μας. Λοιπόν, άρθρα, θα σα πω δύο πράγματα συνοπτικά και συγκροτημένα. Λοιπόν πρώτον, όσον αφορά την ευελξία του χρόνου. Αυτό είναι θέμα συμφωνία. Να τα ακούνε και οιλε θεάτρε. Να το πούμε πολύ απλοτικά. Υπάρχει αυτό το σταθερό κεφάλαιο, τα μηχανήματα, τα εργοστάσια, υπάρχει το μεταβλητό κεφάλαιο. Το μεταβλητό κεφάλαιο είναι για την υπεραξία. Δηλαδή Αχ, και δεν έχει εργασία... έρθει ακόμα κάτω μα. Περίμενε, η εργασία είναι η δική μα. Παδείγματο χάρη, μπορεί αυτό μια εταιρεία που φτάνει τα γοτά, όλο το καλοκαίρι μα έχει λάστιχο να δουλεύει και το χειμώνα να σε πετάξει στα ζητή. Αποκλείεται. Υπάρχει το εργατικό δίκαιο. Καλό. Σωστό κι αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ συνοπτικά και πολύ απλό. Το οποίο εργατικό δίκαιο υπάρχει για να λέμε ότι υπάρχει. Δεν κάνει κάτι. Απλά λέμε υπάρχει. Και που υπάρχει και που δεν υπάρχει, κατάλαβε το. Α, ένα Ναι, είναι αυτό λοιπόν. που λέμε και όσο υπάρχει, θα υπάρχει. <Καλώσει> Κι όσο υπάρχει, θα υπάρχουν. Κλάμπα στη δεύτερο. ζωή σου, θα έχει. Μπράβο. Λοιπόν, και ένα δεύτερο, όσον αφορά του εφοπλιστές, να ψάξουμε το άρθρο 107, που του δίνει φορά απαλλαγέ και που δεν το έχει περάξει καμία κυβέρνηση. Ούτε φασού, ούτε, ούτε δημοκρατία, ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανένα. Μα αποκλείεται δεύτε... ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν του είχε βάλει το μαχαίρι στο λαιμό. Του είχε βάλει το μαχαίρι, να μην το που έχουμε τώρα και να κόψουν... Δημοκρατικό τώρα, αυτό έχουμε. Τι θες κύριε? Αυτό αυτό, ναι, ναι. Να προσευχόμαστε καλώς. Λοιπόν, με αγάπη Δημήτρακης. Γεια σου Δημήτρακη. <σκυρλίξε> Πολλές διαφημίσεις. Καλό είναι αυτό από μία πλευρά. Αλλά πάνε πίσω την ενημέρωση. Γι' αυτό τώρα έρχεται... έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα η υπόθεση με την πτήση τη Ryanair, δήλωσε ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κυβέρνησή μα απέφυγε την παγίδα τη εμπλοκή με ταχυδακτηλουργικέ κινήσει, ανέφερε ο πρωθυπουργό μα, περιγράφοντα αναλυτικά τι έγινε. Είχαμε δει τον Λευκορώσο δημοσιογράφο, είχαμε δει και του Ρώσου πράκτορε που τον παρακολουθούσαν. Οι δικοί μα πράκτορε του οδήγησαν μέσα στο αεροπλάνο, λέγοντα. στους ότι θα πήγαιναν Μύκονο. Ένας άλλος πράκτορας, ξάδριφος της Μαρέβας, ντυμένος αεροσυνοδός, έκλεισε την πόρτα και έτσι όλοι μέχρι να καταλάβουν τι είχε γίνει μπαγλαρώθηκαν μέσα. Ένας άλλος πράκτορας μας, που ήταν και πιλότος αλλά και μέλος της Νέας Δημοκρατίας, απογείωσε γρήγορα το αεροπλάνο και έτσι σε λίγα λεπτά είχαν βγει από τον ελληνικό ένα αέριο χώρο. Το μετά το ξέ δήλωσε ικανοποιημένο ο Πρωθυπουργό. Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για τη δήλωση των ριζών ελιά που έχει στην ιδιοκτησία του κάθε εργαζόμενος. Πρόκειται για μία εφαρμογή που προβλέπεται από το νέο νομοσχέδιο Χατζηδάκη. Οι εργαζόμενοι οφείλουν εντός 20 ημερών να δηλώσουν πόσε ρίζες ελιές έχουν στην κατοχή του, προκειμένου να γίνει διασταύρωση ώστε όταν ο εργαζόμενος που θα δουλεύει 12 ώρες συνεχόμενες για 6 μήνες το χρόνο, ζητήσει άδεια για το μάζεμα ελιάς, το σύστημα να ξέρει αν ο εργαζόμενος λέει αλήθεια και όχι ψέματα. Αν από τη διασταύρωση στοιχείων προκύψει ότι ο εργαζόμενος έχει δηλώσει ψευδή αριθμό ελιάων, η αρνείται να δουλέψει υποχρεωτικές και άμιστες υπερορίες, τότε αυτομάτως οι ελιές του περνάνε στην ιδιοκτησία του εργοδότητου. Η περίφημη στέρηση ελιάς. Η ίδια ποινή ισχύει αν ο εργαζόμενος έχει γραφτεί στο σωματίο του σ Έχει σε απεργίες». Ο Βασίλης Κικίλιας και ο Γιάννης Λοβέρδος είναι οι εξυπνότεροι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό προκύπτει από IQ τεστ που έγινε στο πλαίσιο συνεδρίου με θέμα τις ευεργετικέ συνέπειε της Αγγινάρας στον οργανισμό. Πρώτος αναδείχτηκε ο Γιάννης Λοβέρδος, σπάζοντας όλα τα ρεκόρ και δεύτερος ο Βασίλης Κικίλιας. Τρίτος ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος δεν παραβρέθηκε στην εκδήλωση διότι προσπαθούσε. επί πέντε ώρες, να διελευκάνει μόνος του τις διαφορές μεταξύ Ρωσίας και ελευκοροσία. Καιρός. Καιρός είναι να συμπεράνουμε πως όσοι κοροϊδεύουν την Παπαρίζου για τα κοιλά τη είναι μάλλον αγάμιτοι και ανίκανοι να διαπιστώσουν πόσο του γκομενάκι είναι. Ο γνωστός εξιστής... Ο γνωστό εξιστή. Τώρα ακολουθεί. Α, τι ακολουθεί τώρα. Εκτό από Παγκόσμια Μέρα Αφρικής, είναι και Παγκόσμια ημέρα Πετσέτα. Δεν ξέρω πώ βγαίνουν αυτέ οι παγκόσμιες μέρε, δηλαδή ποιοι έκατσαν, με ποια αφορμή, ποια επιτροπή στον ΟΗΕ καταχωρούνται όλα αυτά. Και όρισαν τη σημερινή 25η Μαου Παγκόσμια ημέρα Πετσέτα. Οπότε πρέπει εμεί εδώ να το γιορτάσουμε και ακολουθεί το ερταστικό αφιέρωμα. Σε μου την πουρνουζοπετσέτα Σε σκουπίζει ναι τα σκέτα Μη κατεβαζεις πακέτα Και καπνίζεις Α, αξιωσε, τυχελώ, αγαρέτα, αγαρέτα. η καρέτα Άξω σε τη να καρέτα καρέτα Η πουρνουζοπετσέτα η καλή Είναι τόσο απαλή <στονίκη> Σαν την καρδιά ενός μαρού. Η η είναι τόσο Σαν την ενός... Νομίζω είναι στοιχουργικά ότι καλύτερο. Έπρεπε να πάει γύρω βίζιον. Τα κομποσκίνια θα ήταν μαζί του, φαντάζομαι. Εκεί που λέει η Μπουρνουζο Πετσέτα, σε σκουπίζει ναι τα σκέτα. Και μετά το κολλάμε με την καρέτα καρέτα, γιατί έχει και οικολογικό μέσα. Αν δεν βάλεις και το οικολογικό, δεν γίνεται. Ό,τι καλύτερο έχει γραφτεί, έτσι λοιπόν τιμούμε σήμερα τη, μέρα, τη παγκόσμια ημέρα της πετσέτας. Λάος, τώρα μέρο δεύτερον. Έλα μάνα μου, oh, μάνα μου, μάνα μου γλυνιά. Ματζουράνα, μου, ματζουράνα μου, μου, Ένα πουλί, μάνα μου, ματζουράνα μου, μάνα, ένα πουλί από το Και ένα ιταλικό, μια ιταλική παροιμία βάσει αυτό που έλεγε ο Σύμνιο τώρα για αυτό το κολοσσόι και γενικά αυτή που το πέσει του Λοσταράδε. Θέλουμε να δουλεύουμε 22 ώρε σε 24 ώρε. Η 8η ημέρα μα καθιερώνεται σε όλου του ανεξαιρέτω του κλάδου εργασία και σε όλου του τομεί οικονομική δραστηριότητα η 8η ημερή σε εργασία. Οπότε είπανε, λοιπόν λέει, Ζηλαβόρο, τυφατίτια, περλαμάντζα, περλαφίτια. Μέρου καλά, translate so, εργάζομαι. και κοπιάζω για το φαγητό και για το μουνί. Τώρα το μουνί είναι σχετικό, τώρα, χωρίς φάγκα, ξέχασε το κι αυτό. Εκτός και αν μιλάμε για μουνί, σαν και σε ένα, ξέρω εγώ, τέτοιο. Μουνί καπέλο, δηλαδή, γιατί χωρώ και καπελάκια έχω τρέλα. Έχεις τρέλα με τα καπελάκια ή επλά καράφλα. Ε, κα, κάπριο. Κάμπριο, Ε, γι' αυτό. Δε, έχεις τρέλα, αναγκαστική τρέλα που λέμε. Ε. Να κάνεις. Αφού δεν έχω το, το χρήμα του Έλσον το να πάω να βάλω μαλλόρε, παιδιά, γα... τι να κάνω. Φτωχό. Περιμένω τώρα, ξέρει το παραμύθι, για τη δεύτερη δόση, γι' αυτό και μιλάω έτσι. Θα κάνω τη δεύτερη δόση, πέντε του μήνα. Από αυτά που ακούω, λογικά πρέπει μου λείπουν κάτι δόντια κάτι μαλλιά, να τα βγάλω, Λε, με τη δεύτερη δόση, ποιο εμβόλιο κάνει. Έχω φυσικά Pfizer <σίλιο> Άκου τώρα για να μην το πιστεύει. Πάει να με καρφώσει, τα έχει καθαρίσει. Και τη λέω περίμενε να γουρλώσει τα μάτια μου να βγουν από το σέλβισμα τον Κυριακό το μυτσοδάκι. Μαλάκα τη έπεσε η Σίρικα. Πόρασε την προϊσταμένη από δίπλα. Κάνανε πρωτόκολλο για να ακυρώσουν το εμβόλιο και μου κάναν άλλο. Και όταν τη σήμα τη προϊσταμένη στο λόγο έβαλε τα γέλια. Τυπικά φυσικά γιατί δεν ξέρω η γυναίκα τι ήταν. Είσαι και εσύ, σατανά μεγάλο. Έμαλακα να μην το πιστεύει. Έπε, έπεσε η Σύρικα, δεν το πίστευα. Βάλα τα γέλια τρει άνθρωποι που για τ' άματα ήταν αλλά. Και για να κλείσω, ο Μπαρμπαλάτης είχε πει κάτι πριν πολλά χρόνια. Ρε μα λίγα, εργάτη του τόπου και ναύτε εργάτη. Όταν εμείς οι δυο ψηφίζουμε το ίδιο κόμμα, να ψάξεις να βρεις εσύ ποιος έχει το πρόβλημα. Αυτά για τα 8 ώρα. Φιλάκια. Την Τρίτη έχουμε ο γάμος 46 χρόνια. Αμά. Oh oh Δεν θα είμαι εδώ. Δεν θα, είμαστε. Θα, πάμε τις... θα το χωρίσει. Όχι, ρε, θα, θα πάμε. πάω. Τις... Δεν θα είμαστε εδώ και okay, οι δύο. Έπρεπε να έχει βάλει ρήτρα στο συμβόλαιο. Αν πάω στα 50 χρόνια θέλω αποζημίωση. Θέλω πόνου, κάτι. Να έφτιαχνα φόνο θα ήμουν τώρα έξω. Δεν θε Λοιπόν, θα είμαστε στη Βουλγαρία. Να. Θα πάμε τη Στέλλα να σπουδάζει εκεί στην Πούλγαρία. Να, στη να, τα, να, θα κάνετε τα σπάσα. Θα κάνουμε και τα σπά κιόλα. Και θέλω να βάλει ένα τραγούδι, το Βάζει στη τρίτη όμως Θα κοιμηθούμε αγκαλιά Που είναι το αγαπημένο το δικό μου και της Πάλι με μέτρησα τα αστέρια να. Όμως κάποια λείπουνε Μόνο τα δικά σου χέρια Δεν με εγκαταλείπουνε Γιατί ο μου Εγώ το μου... λέω καλύτερα ε, Εννοείται ότι το λες καλύτερα Ο σύντροφός μου τώρα Τα δύο χρόνια που πάσχω από τον Βερκίνο Με στάθηκε κερία να μένω. Να κοιμηθού... Αγκαλιά να μπερδευτούν τα όνειρά μα και στον φιλιοθόν τη μουσική. Ρίθο, μοναδίμηση. Καρδιά μα να κοιμηθούμε. Αγκαλιά να μπερδευτούν. Τα όνειρά μας για μια ολόκληρη ζωή Να είναι η βραδιά δικιά μας Η πουρνούζο πετσέτα δίπλωσέ τη Στο νουλά την κλείδωσέ τη Φυλάξε τη για πολλά έτη Τράλαλαきε τράλαλέθη Ίσως σε τυχελό να καρέ τακαρέθη Ή που νουζοχετσέτα οι καρλί Είναι τόσο αφάλι Σαν την καρδιά ενός ο Μαρουλιου τα έρωτα στα Απρίλιο Ή που νουζοχετσέτα οι καρλί Είναι τόσο αφάλι Σαν την καρδιά ενός ο Είναι επιτυχία μεγάλη, μπουρνζοπετσέτα γιατί σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα πετσέτα και η καρέτα-καρέτα έγινε καρέτα-καρέτη καρέτα γιατί ήταν πριν πολλά έτη γιατί ο στιχουργός είχε βελιξία θέλω να πω, δεν τα είδε στατικά Α, είναι, ήταν open-minded, ανοίγει, ανοίγει το μυαλό και φτιάχνει τους στίχους ανάλογα, λεξιπλάστης κάπως και ο ελίτης ήταν έτσι δηλαδή, έφτιαχνε τις λέξεις Με αυτά τα πολύ αισιόδοξη και με αυτή την ανάλυση, πολύ βαθιά είναι και το θέμα άλλωστε τέτοιο, φτάνουμε στο τέλο. Το τρίτο μέρο του λαού μα πάει στο ακριβώ περίπου τη ώρα να αρχίσει το μαγκαζινο. Τα υπόλοιπα, εμεί θα τα πούμε Γεια σα. Έλα, αποστολή. Έλα, τι θες. Λοιπόν, έχω να κάνω μια πρόταση, δεν ξέρω πώ θα την πάρουν κάποιοι ακροα, ακροατέ. Αλλά... Είσαι ανασφαλή, αγόρι, μη είσαι ασφαλή, σε νοιάζει στα πει ο κόσμο. Πε Ωραία, θα πω τη μαγική μου. Λοιπόν, σε κάτι τέτοιε περιπτώσει εμπριστών που είναι μεγάλο ηλικία και έχοντα όλα αυτά τα φρένα και κάτι τέτοιε περιπτώσει, θα έπρεπε αυτού να του πετάμε όταν πεθαίνουν, εφόσον δεν μπορούν να του βάλουν φυλακή, να του πετάμε σε ένα μέρο το οποίο να μην τάβονται, να μένουν πεταμένοι. Δεν ξέρω αν γίνεται ο με αντιληπτός. Πολύ. Ωραία. Αυτό πιστεύω ότι και ακόμα και ο πιο πιστό χριστιανό θα συμφωνήσει. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι εγκληματίε να πετιόνται.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 Πέρα από το κακό στο περιβάλλον που υποτίθεται να προστατεύσει. Φίλε, όχι, πρέπει να έχει μια τιμωρία στον άνθρωπο. Και ποια είναι τιμωρία, αυτό έχει πεθάνει. Ε, αυτό συμβολική λέει η κεφάλα και εσύ τώρα. Εντάξει, συγγνώμη μου το παίζει τώρα. Αυτό λέω εγώ. Τώρα αν έχει καταφέρει. Να σου πω, κάνει από εκείνο το πράγμα το σταφ που κάνει ο άλλο Ιταλό του Eurovision. Είσαι λίγο έτοιμο. Αν το θα του βακολιάνε εγώ. Είναι πιο καλό. Καταπληκτικό. Ακριτικό πράγμα, καλό.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 9 παρατέταρτο φεύγει από το σπίτι, απαγόρευση τη 9. Τι λογορεί που πα τη λέω. Έχει απαγόρευση. Ρε, δεν μα παρατάει που λέω μισοτάκι. Όλα τα παιδιά μου λέει βγαίνουν 8.30-9.00 η ώρα και κάνουμε μέχρι τι 12.00. Η νεολαία γενικώ κατήρρυξε τα SMS. Πάντω μπορούμε να καταγγείλουμε το δικό σου παιδί μια και υπάρχει μαρτυρία πια. Εeeh. Το ξαναγύριζα πίσω, το ξαναγύριζα πίσω. Αμέσω 9 παρατέταρτο σπίτι. Ευχαριστώ γεια. Τέλεια, γεια. για τέλεια. Για τσεκερουφιάνο, έλα για. Όχι καλέ, σιγά, εντάξει το επάγγελμα. <laughs> Γεια Σαποστόλη. Γεια. Yeah. Έχω ανήψει λοιπόν και έξω το Πανεπιστήμιο τη Πάτρα, γίνηκαν λόγω λεφτόλο. Αυτό μπήκε σε μια εταιρεία μετά πριν ένα χρόνο περίπου. Ποχε το κάνουν με τρει γιατί μόλι περιβάλλοντε έτσι και μου λέει ότι η ότι πρώτη ώρα περορία είναι 20% πρώτη δύο ώρε. μετά πάει 40, κατάλαβε ξεβατονιά όταν είναι στην επαρχία οι χυριακέ εδώ, οι αργέ είναι 100% η περιοργιά. Και δεν θα σκέβει προσλήφθηκε προχτέ, λοιπόν και πάει το παλικάρι μέσα και του λέει κάτσε σαν το σποτάκι το ωραίο που έχετε βγάλει από τα και του λέει σπάωμε. Το Του είπα για αλλιέ, τώρα οι ψέλιε πάνε μεγάλοι και άμα ήταν να πηγαίνουν όλα, αλλά θα φέρνανε του ξένου να του μαζεύουν και την αγκάρια μεγάλη. Κάνα χόμπι τουλάχιστον τέτοια πράγματα, έτσι θα παίρνει και θα φεύγει, θα κάνει και ναι όπου γουστάρει. Όταν ε, πρόκειται, βέβαια, του λέει για δουλειά. Θα ώρα που θα μπορεί να πα και εσύ. Κατάλαβε από στο λάκκο. Όχι. Και, ε, δεν κατάλαβε. Καλά, για αυτό το θέμα τώρα πλέον που βάλει τον νόμο που κάνουν. Κατάλαβε. Και, και λέω, όπω το λέω τώρα εγώ προχθέ, ξεκίνησε όλη τη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Με το κύπελο πήρω πάκου και αυτά. Ωραία και πάω. Κάρα και λουμπιά, κάρα και ακάρα. Εσύ 4 του Μάη, δεν κάτι πήγα τη συντάγμα. Δεν ενιαζε, ρε. Στι 4 του Μάη και... πήρε κάποιο κύπελο. Δεν πήρε κάποιο, οπότε γιατί τα να κατέβουν. Ναι, ε, ναι, να κατέβουν. Με ναι. Τα κύπελα πάει. Αν δεν είχε πολλέ γκόμενε εκεί πέρα, καμάκι, και τι θα κατέβαιναν όλοι. Μπορεί, Λίκ. μπορεί. Θα Είναι τι... λάθο τα κίνητρα, κατάλαβε. Τι θα γίνει, λάθο τα κίνητρα. Εκεί την πατάει το κίνημα.